Ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτατικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλοπ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 ακροατέ τη Πυριακή Εκκλησίας, καλησπέρα σα. Και απόψε, οι ραδιοκαταγραφές, η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης θα είναι μαζί σας για την επόμενη μία ώρα περίπου. Στα τηλέφωνα του σταθμού μας, στο 210-4118-602 και 210-4118-640 μπορείτε να αφήνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ενώ, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο email της εκπομπής μας στροδιοκαταγραφές-papakihfe.gr Ακόμα, να σας υπενθυμίσουμε ότι στο site μας, στο www.hfe.gr μπορείτε να ακούτε αλλά και να κατεβάζετε παλιότερες εκπομπές. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά αλλά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τη Κυριακή Εκκλησία τη συντακτική ομάδα τη Πανεμβολή. Τον Παναγιώτη Φαραντάτο. Καλησπέρα. Την Αγγελική Καλκάνη. Καλησπέρα. Τον Κώστα Λιόνι. Καλησπέρα. Και την Αναστασία Μπιτσάνη. Καλησπέρα. Αρχικά, παιδιά, να σα ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε πρώτα την πρόσκλησή μα να έρθετε εδώ. Εμεί ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι η παρεμβολή είναι το περιοδικό που εκδίδει η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση. Δηλαδή είναι γραμμένο από φοιτητέ και απευθύνεται σε φοιτητέ. με άρθρα ποικίλου περιεχομένου που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και όχι μόνο. Στο τελευταίο λοιπόν τεύχος της παρεμβολής υπάρχει ένα φιέρωμα σε ένα θέμα το οποίο ήταν, είναι και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να είναι απολύτως επικέρο ε, Είναι η οικονομική κρίση Η ομάδα λοιπόν που ασχολήθηκε με το αφιέρωμα αυτό αναλύει την κρίση σε διάφορα επίπεδα Κάτι που ζητήσαμε από τα παιδιά να κάνουν και απόψε Το μικρόφωνο λοιπόν είναι δικό σας Όπω είπε και η Μαρία, τον 28 ο οτεύχο του περιοδικού μα τη Παρεμβολή, είχε ένα εκτενές αφήγραμμα στην οικονομική κρίση, ε, την κρίση που μαστίζει την κοινωνία μα σε κάθε επίπεδο. Εμεί στην Παρεμβολή προσπαθούσαμε, προσπαθήσαμε να δούμε αυτή την κρίση, αρχικά σε οικονομικό επίπεδο, να μάθουμε δηλαδή τη σημασία των όσων μα κατακλείζουν τον τελευταίο καιρό. Ε, στη συνέχεια να δούμε την κρίση αυτή σε κοινωνικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ψυχικό. Τέλος, αναφερθήκαμε στην κρίση ως πρόκληση της Ιεραποστολής, ως πρόκληση επανευαγγελισμού των Ελλήνων. Ε, να πούμε αρχικά για την κυρία Ελένη Καραγιάννη, ψυχέτρο ψυχοθεραπεύτρια, ε, με την οποία συζητήσαμε για την οικονομική κρίση σε σχέση με την καθημερινότητά μας. ρωτήσαμε για το πώς επιδράει η οικονομική κρίση στην ψυχολογία του ατόμου και τι επιφέρει η ανεργία στην ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Η ίδια μας ε, είπε πως ε, η κρίση αυτή προκαλεί αίσθηση ματέωσης, δημιουργεί έτονη ανασφάλεια. σε ανταγωνισμού σε συγκρίσεις με συναδέλφου και φοβίες. Η ενεργία δημιουργεί το αίσθημα της αποτυχίας, της ανικανότητα, της απογοήτευσης, της παρέτησης και της μιζέριας. Ιδιαίτερα αν ο άνεργος έχει να συντηρήσει μία ολόκληρη οικογένεια, του δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος και ένα επιπλέον μέλημα για το πώ θα ζήσει η οικογένειά του. Να πούμε δε αγγελική κάτι πρόσφατο που διαβάσαμε στο ίντερνετ, ότι η ενεργία το φθινόπωρο του 2011 έφτασε στο 17,5% σημειώνοντας μία αύξηση της τάξης του 36,5% σε σχέση με το φθινόπωρο του 2010. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επιβαρύνει πάρα πολύ την κατάσταση. Αν σκεφτούμε ότι 229.000 περίπου νέοι είναι άνεργοι περισσότεροι το 2011 σε σχέση με, τον, με το περσινό φθινόπωρο. Κάτι που, πως, κάτι που ακόμα διαβάσαμε είναι πως οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν πάνω από 40%. Το οικονομικό αδιέξοδο οδηγεί ακόμα και στο θάνατο. Η χώρα μας είναι πρώτη σε ποσοστό αύξηση των αυτοκτονιών λόγω της κρίσης σε σχέση με τις άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ενώ πρόσφατα στατιστικά στοιχεία έδειξαν πως ένας από τους πέντε πρώτου μήνες του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι δείχνουν σημαντική αύξηση των αυτοκτονιών, που αγγίζει το 40%. Η κυρία Καραγιάννη μας είχε πει πως η οικονομική, ότι με αφορμή την οικονομική κρίση παρατηρούνται, παρατηρούνται στους ανθρώπους που είχαν στηρίξει όλη την εικόνα τους στην οικονομική τους έγκλη να βγαίνουν στο διέξοδο. Ε, σε μια διαρκή αναζήτηση περισσότερου κέρδου, βρέθηκαν εντελώ εκτός προπολογισμού καθώς ανατράπηκαν τα δεδομένα με την οικονομική κρίση και κατάρρευσαν. Είναι πολύ θλιβερό ότι δεν τις συγκράτησε ούτε η επίπτωση που θα είχε η αυτοκτονία τους στα συγκενικά του πρόσωπα. όμω η οικονομική κρίση μας δίνει, αν τη δούμε, μπορούμε να τη δούμε και από τη θετική της πλευρά. Ε, δεν πρέπει να μας κλείσει μέσα. Η κυρία Καραγιάννη, όπως μας είχε πει, ε, πρέπει να... είναι πως πρέπει οι νέοι να βρουν νέους τρόπους διεξόδου από αυτήν. Ε, δεν χρειάζεται λοιπόν να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να περάσεις καλά. Οι νέοι μπορούν να ανακαλύψουν την ομορφιά των απλών πραγμάτων. Ε, όπως το να παρακολουθήσουν μια συναυλία από τα βραχάκια του Λυκαβητού, να κάνουν μια βόλτα στην όμορφη Αθήνα, ε, να γεμίσει η καρδιά τους από πραγματική ευχαρίστηση και να, πάψει η, η, να γίνει μάλλον η ψυχαγωγία ψυχαγωγία και, και όχι η διασκέδαση. Χριστιανός ε, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση ε, διρώντας συλλογικά όχι ατομικά να, να γνωρίζει ότι πρέπει να αφήσει την εποχή του να τον επηρεάσει χωρίς να, παραχαράξει. χωρίς να τον παραχαράξει να αγωνιστεί και ταυτόχρονα να ξέρει να υπομένει δημιουργικά και ενεργητικά χωρίς να ανέχεται, χωρίς να, περι, να περιοθεροποιείται και να αναζητά τη δική του προσωπική δημιουργική απάντηση στα εμπόδια, στα εμπόδια που του παρουσιάζονται ο νέος χριστιανός πλέον καλείται να δώσει την προσωπική του μάχη στο εργασιακό του περιβάλλον, να υπερασπίζεται την τιμιότητα και να αρνείται το εύκολο κέρδος. Ο νέος χριστιανός να γνωρίζει να μετατρέπει τις ηλικέ δυσκολίε σε πνευματικές ευκαιρίες και να ενεργεί συν τη δημιουργικότητά του αξιοποιώντας τα χαρίσματα που του έχει δώσει. Όπως ε, τέλος μας είπε η κυρία Καραγιάννη, είναι πως η οικονομική κρίση μπορεί να αποτελέσει φορμή να πλησιάσουμε ξανά ο τον άλλον και να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό. Φυσικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπε η κυρία Καραγιάννη ε, και το γεγονός ότι τόνισε και έδωσε αυτή την, υπογράμισε αυτή την πτυχή του θέματος ότι δηλαδή κάθε κρίση εμπεριέχει την έννοια του κινδύνου αλλά απ' την άλλη έχει και την έννοια της ευκαιρίας γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ανακάλυψαν όπως μας είπε τις πραγματικές τους δυνατότητες μόνο όταν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και κάποια πολύ έκδηλα πλέον φαινόμενα που υπάρχουν στους δρόμους γύρω μας και αναφέρομαι κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται σε παγκάκια, κοιμούνται σε χαρτόκουτα, στα πεζοδρόμια και στις πλατείες ιδίως του κέντρου της Αθήνας και των υπόλοιπων πόλεων μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Μάλιστα άκουσα ότι στο Δήμο Αθηναίων πρόσφατα ε, αφαιρέθηκαν και τα παγκάκια έτσι ώστε να μην χαλάνει οι άστυγοι την ε, αισθητική της πόλης. Δεν ξέρω κατά πόσο το δημοσίευμα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ε, η κατάσταση πάντως ε, είναι πάρα πολύ έντονη και βλέπεις πλέον και μια άλλη γενιά αστέγων. Ε, Πολλοί δημοσιογράφοι τους έχουν δώσει τον όρο εύστοχο κατά τη γνώμη μου των νέων αστέγων οι οποίοι πλέον είναι οι άνθρωποι που θα μπορούσαν την προηγούμενη χρονιά να είναι οικογενειάρχες οι επιχειρηματίες οι άνθρωποι που είχαν την εργασία και την οικογένειά τους κανονικά και μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα έχασαν όλα αυτά όμως ε, ακούσαμε και κάτι άλλο Κώστα σε ένα ιατρικό συνέδριο που έγινε στην Αθήνα πρόσφατα διαβάσαμε μια ανακοίνωση, μια δήλωση έτσι ακριβώς Παναγιώτη όπως ανακοίνωσε ο παθολόγος λιμοξιολόγο και πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας μελέτης και αντιμετώπισης του AIDS κυριος Μάριος Λαζανάς υπάρχει μεγάλη αύξηση του ποσοστού των νέων μολύνσεων του ιού του AIDS σε τοξικομανείς και το αξιοσημείο εδώ είναι ότι κάποιοι λόγω της οικονομικής ανέχειας που υπάρχει τον τελευταίο καιρό κολλάνε τον ιό για να πάρουν το επίδομα που χορηγείται στους οροθετικού, το οποίο είναι στα 700 ευρώ το μήνα. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς δεν είναι υγιής και πλησιάζει συνειδητά προς το θάνατο παίρνοντα ναρκωτικά και κάνοντας χρήση ουσιών ε, να οδηγείται σε αυτή την κατάσταση να προσπαθεί να κολλήσει τον ιό του AIDS προκειμένου να, να εισπράξει κάποια χρήματα για να πάρει τη δόση του και να αντιμετωπίσει την στέρηση από το ναρκωτικό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει και ως ανθρώπους αλλά και ως ε, χριστιανούς, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και πώς σας ακούγεται εσάς αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που ακούγεται πολύ έτσι βίαιο, κάτι πρωτοφανέ που συμβαίνει στην εποχή μας που τα θυσιάζουμε όλα στο βωμό του κέρδους, στο βωμό των δικών μας ικανοποιήσεων. Μαζί με όλα αυτά, μαζί με την κρίση και όλα αυτά που ακούμε καθημερινά, με όλα αυτά μαζί έχουμε και κάποιες λέξει τις οποίες ακούμε συνέχεια 50 φορές την ημέρα. Πολλέ φορές θεωρούμε ότι γνωρίζουμε τη σημασία τους και όμως κάνουμε λάθος. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον Κώστα που θα μας δώσει διευκρινήσει πάνω σε κάποιες έτσι οικονομικές έννοιες. Κώστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τελευταίο διάστημα βομαρδιζόμαστε στην κυριολεξία από όρους, λέξεις οικονομικές και δεν ε, κατανοούμε ούτε το νόημα των λέξεων ε, δεν κατανοούμε τίποτα στην πραγματικότητα γι' αυτό έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε, να φωτίσουμε μερικές πτυχές από αυτή την πλεύρα της ε, οικονομικής κρίσης με το αλφαβητάρι της κρίσης ε, που ε, έχει γραφτεί και το άρθρο στη, στο τελευταίο τεύχος της παρεμβολής ε, ε, ας πούμε κάτι για, το, για τα ομόλογα να εξηγήσουμε τι είναι το κρατικό ομόλογο. Στην ουσία πρόκειται για ένα δάνειο που λαμβάνει το κράτος ή μια επιχείρηση από τους επενδυτές, συμφωνώντας να πληρώνει ε, κατά έτος προσυμφωνημένο τόκο καθ' τη διάρκεια του ομολόγου και κατόπιν να το εξοφλήσει στη λήξη του. Ε, με πιο απλά λόγια, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εάν ένα κράτος δανείζεται, με, δανείζεται 100 ευρώ με 5% επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο είναι η απόδοση για ένα έτος, έχει την υποχρέωση κατά την λήξη του ομολόγου να έχει επιστρέψει στο δανειστή 105 ευρώ. Ο τόκος είναι η αμοιβή που ζητά ο αποταμιευτής ο δανειστής για το κεφάλαιο που δανείζει και το ύψο του εξαρτάται τόσο από τις γενικές οικονομικές συνθήκες όσο και από τον κίνδυνο αθέτησης της υπόσχησης επιστροφής του κεφαλαίου από το κράτος δανειζόμενο. Μία άλλη λέξει ένας άλλος όρος που ακούμε πολύ συχνά είναι τα spread. Το spread μετράει τη διαφορά μεταξύ δύο επιτοκίων ή δύο τιμών. Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας και της τρέχουσας επικαιρότητα. το spread, αυτό που ακούμε να ανεβοκατεβαίνει καθημερινώς, αναφέρεται στη διαφορά των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων Ελλάδος και Γερμανίας. Ομολόγων ίδιας διαρκείας, δηλαδή το πόσο ακριβότερα δανείζεται το ελληνικό δημόσιο σε σχέση με το γερμανικό το οποίο θεωρείται παραδοσιακά ο, ασφαλ... ο ασφαλέστερος οφηλέτης στη ζώνη του ευρώ για παράδειγμα πάλι γιατί με τα παραδείγματα κατανοούμε αυτού τους όρους καλύτερα πάντοτε αν η Γερμανία δανείζεται με 2% επιτόκιο και η Ελλάδα με επιτόκιο 5,5% τότε 3,5 μονάδες 3,5 είναι το spread δηλαδή 350 μονάδες βάσης είναι το spread. όμως από τότε που γράφτηκε το τέφρος περίπου δύο μήνες το λεξιλόγιο πλέον τη εμερίδες έχει εμπλουθωστεί με νέου όρους ε, θες να μας πεις λίγο για το περιβόητο κούρεμα τι είναι, τι είναι το, το PSI βεβαίως είναι αλήθεια ότι οι εξελίξεις τρέχουν ε, τα πράγματα μεταβάλλονται καθημερινά και σε ένα άνθρωπο που έχει γραφτεί αρκετό διάστημα πριν παρουσιάζονται λήψεις ε, σήμερα. Για το κούρεμα λοιπόν που ρώτησες, το κούρεμα τι είναι ουσιαστικά είναι η μείωση του χρέους, του ελληνικού χρέους. Ε, και παρότι θεωρητικά η αριθμητική μείωση αυτή του χρέους μοιάζει να είναι κάτι θετικό, καθώς θα διαγράφει κομμάτι του χρέους μας, ε, οι αρνητική συνέπεια ενδέχεται να είναι πολύ σοβαρέ ε, σε πολλούς τομεί. Αυτοί που επομίζονται κυρίως το βάρος αυτό, το βάρος του, του, του κουρέματος, είναι οι τράπεζες, είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως αυτές, αυτές οι εταιρείες δηλαδή, που θα δεχτούν πολύ μεγάλη πίεση στη ρευστότητά τους, στα χρήματά τους δηλαδή, δεν θα, δεν θα έχουν χρήματα. Τώρα το PSI που αναφέραμε και προηγουμένως συνδέεται με το, με το κούρεμα ε, το PSI θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ουσιαστικά η αναδιάρθρωση του χρέους αλλά επειδή αυτός ο όρος έχει μια πολύ αρνητική χρειά έχει πάρει το τελευταίο διάστημα γι' αυτό ε, θέσπισαν οι τραπεζίτες ε, αυτόν τον μυστηριώδη όρο το PSI αυτό τι είναι ε, τα, το, το, αυτό το ακρονίμιο προκύπτει από τα αρχικά τριών αγγλικών λέξεων ε, Private Sector Involvement που κατά κυριολεξία μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Το PSI στην ουσία είναι το πρόγραμμα της εθελοντική συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Πιο απλά, ο ιδιωτικός τομέας του εξωτερικού από όπου δανειζόμαστε, έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα και έτσι μας δανείζει τα χρήματα. Με το κούρεμα, με την απόφαση λοιπόν της 26ης Οκτωβρίου για το κούρεμα του 50% του ελληνικού χρέους οι κάτοχοι των ελληνικών ομολόγων ε, αποφασίστηκε να λάβουν καινούργια ομόλογα της μισής, αξίας, της μισής ονομαστικής αξίας από τα προηγούμενα ε, και με τον τρόπο αυτό ζημιώνονται συμβάλλοντας έτσι εθελοντικά πάντοτε σε αυτό που λέμε κούρεμα του ελληνικού χρέους. Η... Στι Σε σελίδε του συγκεκριμένου τέφου τη παρεμβολή, φιλοξενήσαμε και τον κύριο Άγγελο Συρίγο, επίκουρο καθηγητή του Διεθνού Δικαίου και τη Εξωτερικής Πολιτική στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και δικηγόρο, ο οποίο μα μίλησε για την οικονομική κρίση και τα εθνικά θέματα. Ανασέα, θε να μα πει λίγα για αυτό. Η συνέντευξη που πήραμε ήταν πάρα πολύ όμορφη πραγματικά και πήρε, πολύ σπουδαίου όρου και σπουδές έννοιες, ξεκινώντας με την ερώτηση «Πώς επηρεάζει μια οικονομική κρίση την εξωτερική πολιτική μιας χώρας», στην οποία ο κύριος Άγγελος Συρίγος μας επεσήμανε ότι η οικονομική κρίση σε μια χώρα μπορεί να έχει διάφορες επιπτώσεις, κυρίως στις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα, για πολλά χρόνια, επί είναι χω... στο... κυρίαρχο... κυρίαρχη στον χώρο των Βαλκανίων μέσω των επιχειρήσεών της. Τώρα που αυτές οι επιχειρήσεις πλήττονται, είναι επόμενο οι επενδύσεις και η άμεση επιρροή μας, και η έμεση επιρροή μας στο εξωτερικό να μειώνεται. Αντιστοίχως, η έλλειψη χρημάτων μειώνει τη δυνατότητα έμεσης επιρροή μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που πολλές φορές χρηματοδοτούνται από το κράτος, προκειμένου να δημιουργήσουν δίκτυα συνεργασιών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι όταν ασχολήσει. Όλη τη μέρα από το πρωί το βράδυ με το θέμα του χρέους, οι δυνάμεις σου προφανώς αναλώνονται σε αυτό και συνεπώς περιορίζονται οι άλλοι τομείς στους οποίους μπορείς να ασκήσεις πολιτική. Ένας άλλος ε, και ο σοβαρότερος τρόπος που επηρεάζει αρνητικά η οικονομική κρίση στην εξωτερική πολιτική μας, είναι πως όταν παρακαλάς τον άλλο να σου δώσει χρήματα και είσαι σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεως μαζί του, Μειώνονται και οι δυνατότητε να του πείς να ασκήσει πίεση σε κάποιον άλλον, όπως για παράδειγμα να βρεθεί κάποια λύση στο Κυπριακό ή στο Σκοπιανό. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι στη φάση που είμαστε τώρα, στην Ελλάδα, πρέπει να προσπαθήσουμε πάση θυσία να διατηρήσουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας. Συγκεκριμένα, μας έδωσε ένα πολύ όμορφο παράδειγμα ότι πρέπει να συμπεριφερθούμε όπως η πεταλίδα, δηλαδή να κολλήσουμε πάνω στο βράχο. Και, έτσι, και Παρά όλα, όλα αυτά τα άσυμα που συμβαίνουν και τις πιέσεις που δεχόμαστε, δηλαδή όλα αυτά τα κύματα που σκάνε πάνω μας, να παραμένουμε κολλημένοι και σταθεροί σε αυτά. Πρέπει να υπερφουρήσουμε τα δικαιώματά μας, τα συμφέροντά μας, το ζωτικό μας χώρο. Είμαστε σε φάση εντελώς αμυντικοί. Και έχουμε και κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα. Το πρόβλημα με την Τουρκία σε σχέση με το Αιγαίο και τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Είναι βεβαίω και το πρόβλημα των σκοπίων που όμως δεν προκαλεί τους ίδιους άμεσους κινδύνους. Κάτι ακόμα που για το οποίο μας μίλησε ο κύριος Συρίγος είναι για την συμπεριφορά της Τουρκίας. Το τελευταίο διάστημα... Ε, η πολιτική ηγεσία της έχει βερθεί με έναν πολύ έξυπνο τρόπο και οδήγησε στην οικονομική της ανάκαμψη. Προσπαθεί να αποκαταστήσει τις πληγές που άφησε πίσω του ο Κεμαλισμός, τη βία αποκοπή του λαού από την Ισλαμική Παράδοση, ενώ έχει παράλληλα μία σαφώς οθωμανική αντίληψη της θέσεως της Τουρκίας. Και αυτό συνιστά έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο για την Ελλάδα. Βέβαια, παραφράζοντας λίγο τον Καβάφη, θα μπορούσαμε να πούμε υπεροψίαν και μέθυν έχει ο Ερτογάν. Και αυτό ίσως είναι κάτι που μπορεί να καταστεί μοιραίο για τα σύνδια του. Επίσης, καλό θα είναι να θυμόμαστε σύμφωνα με τον κύριο Συρίγο και αυτό που, μας, που έλεγε ο Κολοκοτρώνης, ότι μπορεί οι Έλληνε να είναι τρελοί, έχουν όμως θεό γνωστικό. Χωρίς αυτό βέβαια να βγάζει και εμάς από την όλη κατάσταση, πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι για να σωθούμε. Για παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι Φοβούμενοι ότι η κατάρρευση τη Ελλάδα θα διαλύσει την Ευρωζώνη, μα στήριξαν οικονομικά. Η σημερινή στήριξη, βέβαια, δεν αρκεί όπω βλέπουμε. Αλλά πριν ζητήσουμε μια αναθεώρηση των δεδομένων, θα πρέπει να δείξουμε ότι προσπαθούμε να αντιποκριθούμε σε όσα συμφωνήσαμε. Τελειώνοντα, στην ερώτηση αν μπορούμε εμεί ως Έλληνε πολίτε να κάνουμε κάτι για όλα αυτά, ή είναι προδιαχειραμένη η πορεία τη χώρα μα, η απάντηση του κυρίου Σύργου ήταν πολύ αισιόδοξη. Ε, συγκεκριμένα αναφέρει ότι εμείς εκλέξαμε ουσιαστικά αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς. Παρόλα αυτά, ε, καλό είναι να αντιστοιχόμαστε κι εμείς όσο μπορούμε. Από όλη αυτή η τρικημία μπορεί να προκύψει κάτι καλό και σύμφωνα με το βιβλίο του Άρθουρ Κέστλερ «Σταυροφορία χωρίς σταυρό» ε, που γράφει... Το παρακάτω θα πρέπει να πάρουμε κουράγιο. Συγκεκριμένα στο βιβλίο αναφέρεται. Έχω ξεκινήσει τον αγώνα μου. Δεν ξέρω ποιο θα είναι ο τελικό σκοπό, αλλά ξέρω ότι από αυτό το πράγμα θα προκύψει κάτι καινούριο. Θα γεννηθεί ένα νέο θεό. Από αυτήν λοιπόν την κατάσταση που βιώνουμε, θα γεννηθεί κάτι καινούριο. Δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε, αλλά είναι καλό το ότι αγωνιζόμαστε. Βέβαια πρέπει να προσπαθούμε να, να βγάλουμε τον καλύτερο μα αυτό να μην είναι πολύ όλο αυτό και να μπορέσουμε να μεταβούμε πιο ομαλά στην επόμενη φάση. Μαζί σα είναι οι διοκαταγραφές, η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα της Πυριακή Εκκλησίας στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640 καθώς επίσης και στο email μας στο ραδιοκαταγραφές.papakichfe.gr Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή έχουμε μαζί μας ε, τη συντακτική ομάδα της παρεμβολής του περιοδικού της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης που αναλύει την ε, τρέχουσα οικονομική κρίση. Και φυσικά στο τεύχος του αφιερωμένου στην οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και τον ε, τομέα της Εκκλησίας. Ε, ζητήσαμε λοιπόν από τον πατέρα Θεμιστοκλίμουρ Τζανό, υπεύθυνο του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων, ε, πολύ αξιόλογο κληρικό ο οποίος έχει ασχοληθεί και με τα θέματα της νεολαίας και της κατήχησης, να μας μιλήσει για την οικονομική κρίση ως πρόκληση εραποστολής. Είναι πολλές φορές που μιλάς με ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία και αφουγκράζονται μια ευκαιρία πολύ μεγάλη για την Εκκλησία να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Μέσα στην κατάσταση αυτή της ανέχειας και του, του γενικότερου πανικού που επικρατεί καταραίουν πάρα πολλά πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα και γι' αυτό η Εκκλησία έχει καυστικό λόγο να διαδώσει και έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να αδράξει και να συνεχίσει την ιεραποστολική της διαδρομή. Ο πατήρ Θεμιστοκλής μας εστίασε την ανάγκη και την αιτία της κρίσης που είναι πρωτίστως πνευματική στο γεγονός ότι έχει γίνει ατομοκεντρική η ατομοκεντρική κοινωνία μας υπάρχει μια έλλειψη αγάπη σε όλους τους τομείς ο κόσμος δεν μπορεί να κατανοήσει ότι η Εκκλησία υπάρχει για να γίνεται τα πάντα της πάση και έχει μια λογική να ζητάει πέτρες να γίνουν ψωμί θα έχουμε τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό στην παρέα μας απόψε έχοντας μια ζωντανή συνομιλία μαζί του εμεί από την Αθήνα και κίνως από την Κέρκυρα που βρίσκεται, για να δούμε εν τέλει κάποια θέματα και πέρα από την οικονομική κρίση και την οικονομία των ανθρώπων για την οποία μιλήσαμε και μέσα από τις σελίδε του περιοδικού αλλά και απόψε εδώ, να δώσουμε και μια προέκταση αυτού του θέματος, μια διέξοδο, γιατί όλα αυτά είναι και λίγο στενάχωρα και κάπου... Μέσα σε αυτό το αδιέξοδο και το σκοτάδι πρέπει να, να δείξουμε και τη χριστιανική ελπίδα και τι είναι τέλος πάντων αυτός ο Χριστός και τι σημαίνει πίστη στον Χριστό. Γι' αυτό θα έχουμε μαζί μας τον πατέρα Θεμιστοκλή για να τον ρωτήσουμε κάποια πράγματα εν ώψη και της γέννησης του Χριστού που είναι σε λίγες, θα γιορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Έχουμε την τιμή και τη χαρά, όπως σας είπαμε, να φιλοξενούμε σήμερα στις ραδιοκαταγραφές τον ε, πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό, τον οποίο είχαμε πάρει τη συνέντευξη την οποία πριν λίγο σας αναφέραμε στο τελευταίο τέχο της παρεμβολή. Ο πατήρ Θεμιστοκλής ε, υπενθυμίζουμε ότι είναι υπεύθυνο του γραφείου νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Ίσων. Πάτερ Θεμιστοκλή, σα ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και είστε απόψε κοντά μας. Κι εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή δύναμη, καλά Χριστούγεννα και σε εσά και στα παιδιά της συντακτικής της ομάδας, αλλά και στους ακροατές του σταθμού. Ωραία. Είμαστε εδώ με την Αγγελική, την Μαρία, την Αναστασία και τον Κώστα και θα θέλαμε επεκτείνοντας τα όσα έχουμε πει για την οικονομική κρίση να σας θέσουμε κάποιες ερωτήσεις. Πέρα από την οικονομική κρίση, η Εκκλησία μιλά για την οικονομία του Θεού. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο τι είναι αυτό και πώς το εννοούμε. Ναι. Κοιτάξτε, η Εκκλησία μιλάει γενικότερα για το μυστήριο τη Θεία Οικονομίας, που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός οργάνωσε, αν θέλετε, και τη δημιουργία του κόσμου, αλλά και την ανακαίνιση του κόσμου. Ε, όταν μιλάμε για οικονομία στα ανθρώπινα, μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη ζωή μας, Ώστε, όχι μόνο με βάση το χρήμα, το χρήμα είναι, δεν είναι ο αρχικός τρόπος, να το πω έτσι, συναλλαγής μεταξύ των ανθρώπων, ήταν η ανταλλαγή, ο αντιπραγματισμός ο λεγόμενος. Δηλαδή, σου δίνω και μου δίνεις, ανταλλάσσουμε προϊόντα για να μπορούμε να ζήσουμε και εγώ και εσύ. Το χρήμα είναι μεταγενέστερη εφεύρεση, να το πούμε έτσι, μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά και το χρήμα και ο αντιπραγματισμό και κάθε άλλο είδου ε, οικονομία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη ζωή μα, ώστε να εξασφαλίσουμε τα αγαθά μα, να εξασφαλίσουμε την ποιότητα ζωή μα, να εξασφαλίσουμε το ζυν και το ευζύν. Λοιπόν, αυτά όλα οι άνθρωποι τα μιμούμαστε από τον Θεό, ο οποίο πρωτίστω αυτό μα διδάσκει με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί τον κόσμο και οικονομεί τα του κόσμου και τη παρουσίας του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όλη η πατερική θεολογία μιλά για τον άνθρωπο στην κορονίδα της δημιουργίας, για τον άνθρωπο ο οποίος εμφανίζεται στον κόσμο όταν τα πάντα είναι έτοιμα, έχουν οικονομηθεί θα λέγαμε από τη μεριά του Θεού για να μπορεί ο άνθρωπος και να επιβιώσει και να αποκτήσει το ζίν και το «κατά Θεόν» δίνει γιατί αυτό είναι ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου να ζει κατά Θεό, δηλαδή μέσα στην κοινωνία με τον Θεό και αυτή η κοινωνία να αντανακλάται και στη συνάντησή του με τους ανθρώπου του. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της οικονομίας του Θεού ο τρόπος με τον οποίο οργανώνει ο Θεό το, τον κόσμο ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός προνοεί θα λέγαμε για τον κόσμο ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο που είναι ο εργαζόμενος και ο φυλάσσον τον παράδεισο του κόσμου, τον κόσμο γενικότερα, μέσα στη σχέση ε, μαζί του, μαζί με τον ίδιο τον Θεό, μέσα στην κοινωνία μαζί με τον ίδιο τον Θεό, μια κοινωνία που διατυπώνεται με πολύ ωραίο τρόπο στο βιβλίο τη Γενέσεως, Όπου ο Θεό κάθε απόγευμα κατεβαίνει, όπω μα λέει συμβολικά και αλληγορικά ο Μωυσής, κατεβαίνει κάθε απόγευμα στον παράδεισο και συνομιλεί με τον άνθρωπο. Θα λέγαμε, ε, α είμαι λίγο τολμηρό, όπω κάνουν ε, οι διευθυντέ των επιχειρήσεων, οι μάνατζερ, οι οποίοι καλούν του ε, εργαζομένου για να συζητήσουν τα προβλήματα, του πώ. Ε, προχωράει ας πούμε η ζωή οικονομική η, η εργασία και ούτω καθεξής αλλά και γιγότερα τι προβλήματα υπάρχουν στο επάγγελμα. Κάπως έτσι να το πω όσο και αν ακούγεται τολμηρό νομίζω ότι αποτυπώνει καθαρά την πραγματικότητα στους ε, ακροατές μας ότι κάπως έτσι και ο Θεός κατεβαίνει κάθε απόγευμα στο παράδεισο για να συζητήσει με του πρωτοπλάστου, να συζητήσει το πώ πηγαίνει ο κόσμο, τι προβλήματα έχουν. Α μην ξεχνούμε ότι ο Αδάν καλεί όλα τα ζώα πριν να δημιουργηθεί η Εύα, του δίνει ονόματα και φαίνεται ότι είναι μόνο του. Που σημαίνει ότι κουβεντιάζει με τον Θεό και του λέει ότι είναι μόνο του. Το βλέπει <συσχελίδι> αυτό το πράγμα. Και ο Θεό οικονομεί τη δημιουργία και τη Εύα. Όπω καταλαβαίνετε, για να, να το συνοψίσω, όλα αυτά δείχνουν την πρόνοια του Θεού για την οργάνωση του κόσμου. Για τη δημιουργία, την οργάνωση, την ανακαίνιση, την παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο, αλλά και ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος θα πετύχει τον καταθέον ζύν. Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με την ενανθρώπηση του Χριστού. Μάλιστα. Θα λέγαμε δηλαδή ότι η θεία πρόνοια είναι η προέκταση και η συμπλήρωση τη ε, θεία δημιουργία. Ακριβώ και ότι όλα αυτά αποτελούν το σχέδιο τη θεία οικονομία. Το μυστήριο, θα λέγαμε, τη θεία οικονομία. Γιατί πώ μπορούμε οι άνθρωποι να συλλάβουμε στι λεπτομέρειε, αλλά και αν θέλετε και, ακόμη και στο, στα βασικά, την αγάπη του Θεού. Μα είναι ακατανόητη αυτή η αγάπη τι περισσότερε φορέ. Και τουλάχιστον μη προσεγγίσιμη εύκολα με τη λογική μα. Οι πατέρε πάλι λένε ότι ε, έχουμε γνώση του Θεού, μερική γνώση του Θεού, όχι συνολική. Mm -hmm. έτσι, έτσι, των ενεργειών του Θεού μέσα από τα δημιουργήματά του, μέσα από αυτόν τον κόσμο, μέσα από την οικονομία αυτού του κόσμου. Πατέρα Θεμιστοκλή, ε, στα πλαίσια της οικονομίας του Θεού υπάρχει το σχέδιο της σιωτηρίας του ανθρώπου. Πείτε μας λίγα λόγια για, για αυτό. Ποιο είναι αυτό. Αυτό που οι πατέρες μας λένε είναι πως ο κόσμος όλος δημιουργήθηκε με την προοπτική να ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Δηλαδή... Η ανανθρώπιση του Χριστού, μας λένε οι πατέρες, είναι ένα γεγονός ανεξάρτητο της πτώσης του ανθρώπου. Η πτώση του ανθρώπου είναι ένα επεισόδιο μέσα στην πατερική έτσι, προοπτική του κόσμου. Δεν είναι το κέντρο της, ε, της θεολογίας, ούτε της θίας οικονομίας η πτώση του ανθρώπου. Η ανανθρώπιση του δευτερού προσώπου της Αγίας Τριάδος ήταν μέσα στο σχέδιο της θεία οικονομίας από την αρχή. Μας λέει η πατερική θεολογία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μας δείχνει ότι ε, ο, ο Θεός έστεισε έτσι τον κόσμο ώστε να αποστείλει τον Υιόν Του όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Που σημαίνει ήταν στο σχέδιο του Θεού ο Χριστός να γίνει άνθρωπος για να αγιάσει τον άνθρωπο. Αλλά με τέτοιον τρόπο και σε τέτοιο χρόνο ώστε να είναι κατάλληλος ο καιρός, να είναι ευκαιρία δηλαδή όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να αποδεχθούν αυτή την ανανθρώπιση, αυτό το θαυμαστό γεγονός της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Λοιπόν, ε, αυτή η σάρκωση του Ιού και λόγου του Θεού που θα εορτάσουμε αυτέ τι ημέρε ακόμη πιο έντονα, α μην ξεχνούμε ότι σε κάθε θεία λειτουργία μέσα στη ζωή τη Εκκλησίας, παιδιά, έχουμε Χριστούγεννα, έχουμε, ε, έχουμε Ευαγγελισμό, έχουμε, κήρυγμα του, έχουμε Βάπτιση, έχουμε κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Δεν δηλαδή, τη διδασκαλία του Ευαγγέλου, την ακούμε. Έχουμε Σταύρωση, έχουμε Ανάσταση, έχουμε Ανάληψη έτσι, mm -hmm. και προσδοκούμε την Ανάσταση των Νεκρών, δηλαδή θυμόμαστε και. Τα μέλλοντα, την εσχατολογία, δηλαδή στη θεία λειτουργία, δεν είναι μονάχα τα Χριστούγεννα τα οποία εορτάζουμε αυτέ τι ημέρε, αλλά είναι όλα τα γεγονότα mm -hmm. τη ενσαρκώσεω του Ιού και Λόγου του Θεού. Όλο το μυστήριο τη θεία οικονομία αποτυπώνεται στη θεία ευχαριστία. Αλλά, κάπως πιο ιδιαίτερα, γιορτάζουμε αυτέ τι ημέρε αυτό το γεγονό ε, των Χριστούγεννων. Η ενανθρώπιση λοιπόν ε, του δεύτερου προσώπου τη Αγίας Τριάδος, του Ιού και Λόγου του Θεού είναι πολύ σημαντικό γεγονό. θα λέγαμε ότι είναι το κομβικό σημείο διότι με αυτό ο Θεός δείχνει ότι όχι απλώς αγαπά τον άνθρωπο εκ του μακρόθεν mm -hmm. δηλαδή φροντίζει και προνοεί να δημιουργήσει τον κόσμο να είναι ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο να έχει ό,τι του χρειάζεται για να μπορεί να επιβιώσει κτλ αλλά γίνεται ο ίδιος άνθρωπος για να δώσει στον άνθρωπο ένα... Να το πω έτσι, ένα δεύτερο μήνυμα, μια δεύτερη στάση ζωή την αναδημιουργία, την ανακαίνιση του κόσμου. Δηλαδή, γενόμενος ο Χριστός άνθρωπος μας δείχνει ότι προσλαμβάνει ο Θεός την ανθρώπινη φύση ή να εμεί θεοποιηθούμε, για να μπορέσουμε κι εμείς να γίνουμε Θεοί με τη σειρά μας. Όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρι. Η πτώση του ανθρώπου, θα λέγαμε, ότι αποτελεί εκείνο το σημείο Τη κακή χρήση τη ελευθερία από τη μεριά του ανθρώπου, η οποία καθιστά την θεοποίηση του ανθρώπου μια δύσκολη κατάσταση εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, ο άνθρωπο θεοποιεί τον εαυτό του. Ο ερχομό του Χριστού αλλάζει τα δεδομένα και δείχνει στον κόσμο και στον άνθρωπο ότι ο Θεό ο ίδιο προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση για να γυρίσει ο άνθρωπο προ τον Θεό, για να ανεβεί ο άνθρωπο προ τον Θεό, για να ξανακοινωνήσει ο άνθρωπο με τον Θεό. Και το ότι γίνεται άνθρωπος ο Χριστός σημαίνει ότι καταλαβαίνει επακριβώς τον πόνο μας, τη λύπη μας, την κούρασή μας, την πείνα μας, την δίψα μας, τα συναισθήματά μας, τα πάντα μέσα σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό το βλέπουμε τον Χριστό στο Ευαγγέλιο να κουράζεται. Τον βλέπουμε να πεινά, τον βλέπουμε να διψά, τον βλέπουμε να θλίβεται, τον βλέπουμε να, είμα... να είναι χαρούμενος. Τον βλέπουμε να συμπάσχει με, με του ανθρώπου που, που πεθαίνουν, που υποφέρουν, που ζορίζονται, θα λέγαμε με απλά λόγια σήμερα. Και να περνά ακόμη και τον ίδιο τον θάνατο. Δηλαδή, τί, τον έσχατο εχθρό τη ανθρώπινη φύση, που είναι ο θάνατο, τον γεύεται ο Χριστό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Δηλαδή, δεν άφησε τίποτα από τα ανθρώπινα πλην τη αμαρτία. Σε αυτό πρέπει να είμαστε σαφεί, πλην τη αμαρτία που ο Χριστό να μην το περάσει. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο γιατί μόνο έτσι πλέον, στη σχέση μαζί Του, στη σχέση με τον Χριστό, μπορούμε να καταλάβουμε ότι μας καταλαβαίνει ο Θεός και να Του ζήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένας Θεός μακριά από μας, είναι ένας Θεός δίπλα μας, μέσα μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην πραγματικότητά μα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο έτσι, να, το, να το χωνέψουμε καλά. Αν δεν υπήρχε η ενανθρώπιση του ιού και Λόγου του Θεού, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν Θεό που καταλαβαίνει ακριβώς τι σημαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί είπατε ότι ε, ο Θεός ε, μας καταλαβαίνει απόλυτα σε κάθε μας στιγμή και με όλα μας τα συναισθήματα. Ε, το θέμα είναι κατά πόσο ο σημερινός άνθρωπος μπορεί να καταλάβει το Θεό. Ε, παραδείγματος χάρη για έναν νέο άνεργο ή οικογενειάρχη, το να απειλείται το σπίτι του με διακοπή ρεύματος πλέον, ε, τι σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο ότι γεννήθηκε ο Χριστός? Πόσο εύκολο είναι να προσλάβει, δηλαδή, θεωρείται κάπως πολυτέλεια το να ε, ασχολείσαι με μηνύματα ας πούμε, θεολογικά ή μετά της εκκλησία τη στιγμή που έχει άμεσα ζητήματα διακινδύνευσης στην καθημερινή σου διαβίωση. Τι σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο η γέννηση του Χριστού. Θα πω λίγο κάτι, παιδιά, το οποίο α το σκεφτείτε κι εσεί. Μπορείτε να το κουβεντιάσετε, να το επεξεργαστείτε περισσότερο. Αν είναι πολυτέλεια η πίστη σε μια εποχή τέτοια, δεν ξέρω τι είναι ουσιώδε προσωπικά. Γιατί μιλήσαμε για το μυστήριο τη θεία οικονομία, το μυστήριο αυτό τη παρουσίας του Θεού, τη πρόνοια του Θεού για τον κάθε άνθρωπο. Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι ε, κάνει το Θεό να είναι να το πω έτσι, να βλέπει αφιψηλού τον κόσμο Ίσα ίσα γι' αυτό είναι ανθρώπινο ανθρώπιος για να μας δείξουν ότι καθόλου αφιψηλού δεν βλέπει τον κόσμο ε, Βλέπει τον άνθρωπο που πεινά και διψά Βλέπει τον άνθρωπο που υποφέρει και στεναχωριέται Βλέπει τον άνθρωπο που ζορίζεται Και ξέρετε τι Ανοίγει τον δρόμο της πίστης Αυτό είναι το σημαντικότερο Και η πίστη αυτή είναι που πραγματικά ε, μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε παραπέρα. Οπότε, δεν ξέρω αν με ακούτε, mm -hmm. οπότε αν μιλάμε για έναν άνθρωπο άνεργο, έναν άνθρωπο προβληματισμένο, έναν άνθρωπο ο οποίο ζορίζεται, έτσι σήμερα, και είναι πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται, και νεότεροι και μεγαλύτεροι. Η πίστη είναι η απάντηση κατά τη γνώμη μου. Χωρίς την πίστη στο Χριστό, από τη μία μεριά, και την πίστη όμως, που δεν θα είναι απλώς μια θεωρητική ιδέα, δηλαδή πιστεύω στο Θεό έτσι, από εκ του μακρόθεν αλλά πιστεύω στον Θεό και ζητώ την παρουσία του μέσα στη ζωή μου. Κανεί δεν μα εγκαταλείπει. Ο Θεό δε... δεν μα εγκαταλείπει, γιατί ακριβώ ξέρει πόσο πονάμε και δυσκολευόμαστε. Και ξέρετε, βρίσκει λύσει ο Θεό. Βρίσκει λύσει μέσα στι δυσκολίε, μέσα στα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά. Αλλά όχι μόνο αυτό. Να μην μείνουμε μόνο στον Θεό, δηλαδή στην απευθεία σχέση των ανθρώπου με τον Θεό. Τον Θεό τον συναντούμε και μέσα από του ανθρώπου. Εδώ ερχόμαστε και εμείς να παίξουμε έναν ρόλο σημαντικό ο καθένας από εμάς, έτσι. Γιατί είναι, είναι ωραίο, έτσι, να λέμε απευθείας με το Θεό, ότι έχουμε επικοινωνία mm -hmm. και ο Θεός προνοεί για μας, απευθείας, ναι, αλλά ο Θεός έχει αφήσει και όλους τους άλλους ανθρώπους και εμάς μέσα σε αυτούς να μπορούμε να βοηθούμε ε, τον κάθε άνθρωπο που δυσκολεύεται. Δηλαδή, μας έχει αφήσει την Εκκλησία ο Θεός. Στην οποία καλούμαστε να κάνουμε την πίστη μα ζωή. Mm -hmm. Και ζωή σημαίνει αγάπη, σημαίνει μοίρασμα, σημαίνει έγνοια για τον άλλον, σημαίνει προσευχή στο Θεό και κινήσεις από τη δική μα την πλευρά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ζωντανή σχέση με το Θεό αν περιοριζόμαστε απλώ να ασχολούμαστε μονάχα με τα του εαυτού μα, με την προσωπική μας σωτηρία, με την προσωπική μα σχέση με το Θεό και μόνο με αυτήν. Η σχέση με το Θεό είναι εκκλησιαστική, περνάει μέσα από τη ζωή τη Εκκλησία. Και μέσα από την Εκκλησία καλείται όχι μόνο να το ο επίσκοπο ή ο αρχιεπίσκοπος ή οι ιερεί ή οι μοναχοί να κάνουν ό,τι μπορούν για του ανθρώπου που δυσκολεύονται. Αλλά πρωτίστω ο καθένα από εμά να ξεκινήσει να κάνει ό,τι μπορεί για αυτούς που ζωριζόνται. Αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο έτσι θα θέλαμε να μείνουμε και εμεί και οι ακροατές μας. Ίσως είναι δύσκολο, Πάτερ, να το καταλάβει ο σύγχρονος άνθρωπος αυτό, γιατί όπως μας είπατε και στη συνέντευξη, στο περιοδικό, ε, έχει, βρίσκεται στη λογική να ζητάει πέτρες να γίνουν ψωμί. Ε, και έτσι είναι μια γενής δυσκολία. Έχει μεγαλώσει, ειδικά ο νέος, με, αυτό το, με αυτή την οτροπία επειδή ο, ο χρόνος ο ραδιοφωνικός μας πιέζει ε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό πάρα πολύ ε, και για την αποψηνή σας παρέμβαση ε, να πούμε ότι υπάρχει μια συνέντευξη για την ε, πρόκληση, ε, την οικονομική κρίση ως πρόκληση εραποστολής στο περιοδικό που είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και για τα θέματα της, ε, ε, πρακτικά θέματα για το πώς ε, η πίστη και ε, ο πλησίον μπορεί να γίνει η ευκαιρία αυτής της ε, κρίσης ε, και για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο του εφησυχασμού. Ε, από όλους εμάς εδώ τη Συντακτικής Επιτροπής της Παρεμβολής σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και σε εσά και στους φοιτητές και τους νέους επιστήμονες με τους οποίους ξέρουμε ότι εργάζεστε σε κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής εκεί στην Κέρκυρα. Και εγώ θα θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συνομιλία την οποία είχαμε, για αυτό το ωραίο περιοδικό το οποίο πραγματικά βγάζετε και που κρατάτε σε πολύ ωραίο και δυνατό επίπεδο. Και θα ήθελα να πω έτσι ότι μέσα σε αυτές τις Άγιες ημέρες είναι πολύ σημαντικό καθένας από εμάς να βρει τον κόκο τη πίστης σαν τον κόκο του συναπιού που να αλλάξει λίγο την, την οτροπία τη ζωή του από τη μία μεριά και από την άλλη. Να του δώσει περισσότερη αισιοδοξία και περισσότερη ελπίδα. Γιατί ουδέποτε αυτό μα εγκαταλείπει. Εμεί τον εγκαταλείπουμε. Και από την άλλη μεριά, mm -hmm. να συνειδητοποιήσουμε ότι η Εκκλησία είμαστε όλοι. Mm -hmm. Όλοι και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι και οι πλούσιοι και οι φτωχοί και αυτοί που έχουν και αυτοί που δεν έχουν, είμαστε Εκκλησία. Μόνο που είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε πιστοί στην Εκκλησία. Και όχι να περιμένουμε μόνο από την Εκκλησία να είναι πιστοί σε εμά. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά. Το, το ζούμε δυστυχώ πολλές φορές ότι οι άνθρωποι θέλουν μόνο από την Εκκλησία αλλά δεν είναι έτοιμοι να δοθούν στην Εκκλησία. Mm -hmm. Η Εκκλησία βέβαια θα δώσει αυτό που μπορεί και δίνει αυτό που μπορεί και υλικό και πνευματικό, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί ο Χριστός ενθρώπισε να θυμηθούμε το, το «είνα «ει εμεί θεοποιηθόμεν» να μην μείνουμε μονάχα στην ανθρώπιση του Χριστού Σωστό. αλλά να κάνουμε την προσπάθεια και εμείς να οδηγηθούμε προς εκείνον. Σωστό. Πράγματι, Πάτερ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ όμορφα λόγια που μας είπατε και που είχαμε και έχουμε όλοι ανάγκη να ακούσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα Και όλα σε εμάς. Και εγώ. Καλές βιώντες, Καλά Χριστούγεννα. Εφτασε λοιπόν στο τέλος της και η απόψη εκπομπή των ραδιοκαταγραφών. Παιδιά, στο σημείο αυτό, να σα ευχαριστήσουμε και πάλι που ήσασταν απόψε εδώ. Εμεί ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία τη παρεμβολή τη ραδιοκαταγραφή. Η ραδιοφωνική λοιπόν συντροφιά τη Χριστιανική Φιλετική Ένωση σα καλλινυχτίζει από τον Παναγιώτη Φαραντάτο. Καλό βράδυ και καλά Χριστούγεννα. Τον Κώστα Λιώνη. Καλό σα βράδυ και καλέ γιορτέ σε όλου. Την Αναστασία Μπιτσάνη. Καλά Χριστούγεννα και καλή ξεκούραση. Την Αγγελική Καλκάνη. Καλό βράδυ. Και τη Μαρία Παπαδημητρίου. Καθώς και τον ηχολήπτη μας, τον Θανάση Καραμαλέγκο. Από όλους εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ. Ραδιοκαταγράφες. Η δαντλιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιδιωτικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα. Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλοπ